Επιβεβαιώθηκε ότι μέσα στο επόμενο, μέχρι τι 2025 μηνώ στο πολύ, σε ένα νομοσχέδιο που κατεβάζει το Υπουργείο Οργανωτική Ανάπτυξη και οι διάφορα θέματα, ε, στη συνάντηση που είχαμε με τον και τον αντιπεριφερειάρχη και τον Υπουργό Οργανωτική Ανάπτυξη, Φες, επιβεβαιώθηκε ότι η τροπολογία και το, αυτό το θέμα έχει, θεωρείται λήξαν, θεωρείται λυμμένο. Απλά είναι διαδικασία να μπει σε ένα νομοσχέδιο για να, να γίνει και νόμος νομο, του Κράψικα, να αναγνωρίζεται δηλαδή η αποζημίωση των παραγωγών, των αγροτών, από τις καταστροφές που υφήσαν από τα ελάχια. Οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις συμπεριλαμβάνονται στην τροπολογία. Όχι, σηκάξτε, δεν μπαίνει στην τροπολογία η επιδότηση των περιφράξεων. ίσως να εγκριθεί μέσα από τον ΕΛΓΑ. Δηλαδή, ο ΕΛΓΑ να δώσει κάποια κίνητρα, το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη να δώσει κάποια κίνητρα για περιφράξει ε, ε, περιοχών. Και δεν έγινε αν η κάθε περιφράξη να έχει τη δικιά της, ε, κάθε φορά να έχει δικιά περίφραξη. Μπορούν να συμμεριθούν οι αγρότε να περιφράξουν μια ολόκληρη περιοχή, έτσι ώστε να προστατέσουν όλε τι. Ε, όλα τα χωράφια που είναι μέσα στην περιοχή